Το ο Θεός ημών πάντοτε είναι η γεία ή και στους των αιώνων. Δόξα ση, ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλέφουράνιε επαράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω ο των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευρισκόμαστε στον τέταρτο ψαλμό και είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά τους πρώτους δύο στίχους. Τώρα προχωρούμε πιο κάτω. Μιλάει προηγουμένος ο ψαλμός για το ότι ο Θεός Μα ακούει κάθε φορά που τον επικαλούμαστε και ιδιαίτερα εν καιρό των θλίψεών μας, τότε ο Θεός ο Πανάγαθος Πατέρας μας, εξακούει την προσευχή μας, είναι παρόν κοντά μας, μαζί μας. Μας δικαιώνει ο Θεός και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι το κοσμικό, το ανθρώπινο δίκαιο, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός με την παρουσία του και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δικαιώνει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αδικείται πραγματικά όταν δεν έχει σχέση με τον Θεό. Και δικαιώνεται πραγματικά όταν έχει σχέση με τον Θεό. Η πιο μεγάλη αδικία που γίνεται στον άνθρωπο είναι αυτή που κάνουμε εμείς ήδη στον εαυτό μας στερώντας του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και θυμούμε αυτήν την ώρα αυτό που και ο αίμνιστο γέροντα παίσιο έλεγε πολλέ φορέ και εννοούσε αυτό ακριβώ. Έλεγε Μην αδική τον εαυτό σου, παιδί μου. Μην αδική στον εαυτό σου. Και δεν μπορούσε κανεί να καταλάβει τι εννοούσε ο γέροντα. Τον έλεγε Μην αδική στον εαυτό σου. Ήθελε να του πει αυτό ακριβώ. Ότι όταν δεν έχει ζώσα σχέση με τον Θεό, όταν δεν ζει την παρουσία του Θεού μέσα σου, τότε αυτό είναι η μεγαλύτερη αδικία που μπορεί να κάνει στον εαυτό σου. Οι άλλες αδικίες, οι ανθρώπινες, και αυτές αδικίες είναι, αλλά είναι αδικίες πρόσκερες, προσωρινέ, εφήμερες και δεν μπορούν να αδικήσουν ουσιαστικά τον άνθρωπος όλων το είναι του. Εκείνο που μας αδικά απόλυτα, η απόλυτη αδικία είναι όταν πραγματικά δεν δίδομαι στον εαυτό μας την ευκαιρία να έχουμε αυτήν την παρουσία του Θεού μέσα μας. Γιατί όταν ο Θεός είναι απόν από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι όντως αδικημένος. Όπως παραδείγματος χάρη λέμε κανένα φορά ότι πιο μεγάλη ανάγκη από όλε τι ανάγκες του ανθρώπου στην καθημερινή της ζωή είναι να έχει πούμε, την οικογένειά του, να έχει τη μητέρα του, να έχει τον πατέρα του. Και λέει κανεί ότι μπορεί να έχουμε και πολλά χρήματα, μπορεί να έχουμε και πολλή δόξη, μπορεί να έχουμε και πολλές ανέσεις. Αλλά καλύτερα να έχουμε πούμε, απλά πράγματα καθημερινά, την οικογένεια μα, του γονεί μα, και α μας λείπουν τα υπόλοιπα, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που έχουμε ανάγκη. Και ακόμα το λέει τη σήμερα η, η παιδαγωγή, ότι ένα παιδί δεν έχει ανάγκη τα χρήματα των γονιών του, αλλά έχει ανάγκη και τους γονείς του γονεί του ίδιου. Και προτιμότερο κάνει να μεγαλώσει σε μια φτωχή οικογένεια που να είναι ολοκληρωμένη παρά σε μια πλούσια που να είναι διαλυμένη. Ε, περισσότερο συμβαίνει αυτό στην πνευματική ε, ζωή. Μπορεί να παίρνει το παιδάκι στο ξεμολογιτάρι, αν θέλει μέσα. Ε. Κοίταξε το πατερισάκι σου. Είναι ανοιχτό. Μην στο κρύο, την κρίμανη άνθρωπη. Ε, δηλαδή, η ίδια η παρουσία του Θεού είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει τον άνθρωπον πραγματικά την αληθινή υπόσταση, την δικαίωση, κατά τέλειον τρόπο. Αυτό είναι όταν κάθε φορά μιλάνε οι ψαλμοί για την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός, λοιπόν, ακούει την προσευχή μας και με την παρουσία Του μας δικαιώνει. Και καμιά φορά δικαιωνόμαστε περισσότερο όταν αδικούμαστε από τους ανθρώπους, παρά όταν μας δικαιώνουν οι άνθρωποι αλλά ο Θεός είναι απόν. Πιο κάτω ο επόμενος στίχος, ενώ μέχρι τώρα ήταν μια προσευχή προς τον Θεό, τροποντινά και απευθύνετο προς τον Θεό η φωνή του, του προφήτου Δαβίδ, τώρα μιλάει προς τους ανθρώπους και λέει «Οι οι ανθρωπων έω πότε είναι α, τι αγαπάτε ματαιότητα και συζήτητε ψεύδος δηλαδή τρόποντι να εσείς οι άνθρωποι τα λέμε ο Υιός του Ανθρώπου ο Πολιτήτων ο Υιός του Ανθρώπου είναι ο, ο, ο Χριστός που ήταν πραγματικά άνθρωπος και εδώ η ανθρώπο είναι μια έκφραση εβραϊκή εσείς οι άνθρωποι έως πότε βαρει μέχρι πότε θα έχετε βαρδιά καρδίαν έως πότε η καρδιά σας είναι βαριά και γιατί αγαπάτε τη ματαιότητα και ζητείτε το ψεύδος. Εδώ ακούμε ένα ένα χαρακτηρισμό που παρατηρείται στην, στην Παλαιά διαθήκη, στην Αγία Γραφή και μιλά για την βαριά καρδία και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε αυτό το θέμα. Λέει και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη Θυμάστε λέει κάποτε «Προσέχετε, λέει ο Χριστός, μήποτε βαρυθώ στην ημώνε καρδία». Προσέχετε πάρα πολύ να μην γίνουν βαρδιές οι καρδιές σας. Και λέει ε, συνεχεία «ἐγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιώτικέ. Λέει ο Χριστός «Προσέχετε πολύ να μην βαρύνουν οι καρδιές σας με την κρεπάλι με την ασωτία, με την μέθη και με τις βιωτικέ μέρυμνες». Και αλλού πάλι μιλώντας ε, στην παραβολή του σπορέως λέει εκεί ότι ο σπόρος συμπνίγεται από τις άκανθες, οι οποίες είναι λέει ο Χριστός είναι και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου λέει ο Χριστός δηλαδή ε, ενώ εσπάρει και ο σπόρος τότε πνίγεται από τις άκανθες που, που υπάρχουν στο χωράφι της ψυχής μας και οι άκανθες αυτές τι ονομάζει ο Κύριος ότι είναι οι μέρημνες, οι ειδονές και ο πλούτος. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Όταν λέει, γενικά όταν λέει η Γραφή και την καρδία του ανθρώπου εννοεί βέβαια όχι αυτήν την καρδία την σαρκική που κάνουμε μεταμόσχευση καρδίας. Είναι έξαρα εύκολο. Μπορώ να πιάσω μια αναχία καρδία να την βάλουμε μέσα μας και να Λειτουργά κατά Άγιον τρόπο, όχι, δεν είναι του αρχικό όργανο, Είναι το κέντρο όλου του, του ανθρώπου, όταν λέει η καρδιά του ανθρώπου. Ας το πω το, το, κέντρο, το κέντρο όλων των δυνάμειων μας, των ψυχοσωματικών δυνάμειων. Αυτό είναι η καρδία του ανθρώπου. Και από αυτήν την καρδία, λέει, ο Χριστός πηγάζουν και οι λογισμοί του ανθρώπου. Και είτε πηγάζει το καλό, είτε πηγάζει το κακό. Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί το στόμα. Αν η καρδιά μας είναι γεμάτη πικρία, θα βγάλει πικρά λόγια. Αν η καρδιά μας είναι γεμάτη πραότητα και γεμάτη ειρήνη, θα εκφράζεται με πραότητα και ειρήνη. Αν η καρδιά μας είναι ε, αγία, καθαρά η καρδία του ανθρώπου, ό,τι το κέντρο του, του «Είναι» μας καθάρθηκε, τότε τα βλέπουμε όλα καθαρά. Αντίθετα, εάν η καρδιά μας είναι σκοτισμένη, είναι ακάθαρτη η καρδιά μας, τότε τα βλέπουμε όλα ακάθαρτα. Και εδώ ήθελα να πω ακριβώς πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό και καμιά φορά ε, είναι κάτι που και εγώ παλαιότερα είχα απορία. Δηλαδή, όταν εξομολογούσα τους ανθρώπους και όταν οι άνθρωποι και τους έλεγα ότι αυτό το πράγμα, είναι αμαρτία. Και έλεγε «Γιατί είναι αμαρτία, Πάτερ, γιατί είναι αμαρτία, γιατί ξέρω εγώ αυτή η πράξη, αυτή η αρχική πράξη είναι αμαρτία. Πού έγκυται η ουσία της αμαρτίας, τι συμβαίνει και είναι αμαρτία. Βέβαια εντάξει λέγαμε αμαρτία για τον α και τον β λόγο, αλλά ε, χρειάστηκε καιρό να, να, να καταλάβω κι εγώ που έγκυται ακριβώς η ουσία της αμαρτίας, τι κάνει η αμαρτία». Ε, όσοι παρακολουθήσατε ένα συνέδριο τελευταία που είχε για την ιατρική, εκεί α πούμε οι γιατροί έδειχναν, ξέρω εγώ, κάναν μια αντομή του εγκεφάλου και έδειχναν τα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου και έλεγαν ότι όταν κάποιο έχει αυτήν την αρρώστια, προσβάλλεται αυτόν τον κέντρο, το άλλο το κέντρο, το άλλο. Όταν κάποιο παίρνει φάρμακα για να θεραπεύσει την αρρώσκια του, τότε έδειχναν πόσο ο εγκέφαλο αλλοιώνεται και τέλο πάντων, ξέρω εγώ, είναι πιο αλλοιωμένα και πιο κατεσταλμένα τη διάφορα κέντρα όπως τα δείχναν με διάφορα χρώματα νομίζω ότι η αμαρτία ακριβώς το πρόβλημα της αμαρτίας η ουσία της αμαρτίας και των πράξεων των αμαρτωλών είναι στο ότι ε, κάνουν την καρδιά μας βαριά αυτό που λέει εδώ ο Χριστός το, το λέει το, το κείμενο και που λέει ο Χριστός στην Καινή Αθήκη. δηλαδή η αμαρτία πλήττει κατευθείαν την καρδία του ανθρώπου δηλαδή πλήττει το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου και έχει ως αποτέλεσμα να βαραίνει την καρδιά του ανθρώπου να σκληρύνει την καρδιά του ανθρώπου και εκεί είναι που φαίνεται ακριβώς γιατί η αμαρτία τελικά είναι αρρώστια η αμαρτία είναι ασθένεια και η αρετή και η αγιώτηση είναι υγεία. δηλαδή όταν λέει ο Χριστός ότι προσέχετε μήπως βαριθώ στην μόνη καρδία εν και μέθη και μερήνες βιωτικέ. Δηλαδή προσέχετε να μην βαρύνει η καρδιά σας. Να μην γίνει η καρδιά δυσκίνητη. Να μην νεκρωθεί η καρδιά. Να μην βαρύνει μέσα στην κρεπάλη. Μέσα στις αμαρτίες τεσσαρκικές. Την ασωτία Γενικά την ασωτία Γιατί αυτές οι αμαρτίες έχουν σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνουν τον κόσμο του ανθρώπου. Τον ψυχοσωματικό κόσμο του ανθρώπου. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή. Φαίνεται. Είναι έντονο αυτό το πράγμα. Και φαίνεται ακόμα, ξέρετε, δυστυχώς φαίνεται και στι πιο απλές μας κινήσεις και ακόμα και στο πρόσωπο μας πολλές φορές. Άλλο πρόσωπον έχει ένας άνθρωπος που ζει μέσα σε μια αναγνότητα σε μια καθαρότητα στη ζωή του. Άλλο πρόσωπον έχει. Και άλλο πρόσωπον έχει ο άνθρωπο ο οποίο έχει μια ας πούμε, σχέση με αυτά τα πράγματα όλα δυστυχώς φτάνει η αμαρτία να αποτυπωθεί πολλές φορές και εξωτερικά η ασωτεία ο Κύριος είπε για τη μέθη και αυτή είναι ένα ένα, μια, ένας, ένα πόδι της ασωτίας αλλά η μέθη δεν είναι μόνο να μεθακανείς με κρασί το το COVID εύκολα ή τέλο πάντων πας σε ειδικά ιδρύματα, σε γιατρούς το COVID. Ξέρετε ότι η αμαρτία μεθά τον άνθρωπο και όπως ένας μεθυσμένος δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Είναι μεθυσμένος, δεν καταλαβαίνει, είναι εκτός αυτού Όλοι μας έχουμε πείρα και ο καθένας μπορεί να θυμηθεί τον εαυτόν του πως είμαστε πριν γνωρίσουμε τον Χριστόν. Είμαι, μα πού είμαστε, μα εγώ έκανα αυτά τα πράγματα, εγώ σκέφτομαι έτσι, εγώ ενεργούσα κατά αυτόν τον τρόπο. Και καταλαβαίνω ότι είμαστε κοιμισμένοι, είμαστε μέσα σε, σε έναν ύπνο, σε μια μέθη, σε μια ζαλάδα. Δεν καταλαβαίναμε την γινόταν. Μέσα σε μια ματιότητα, η ζωή μα εκιλείεται, μέσα σε μια ματιότητα και δεν καταλαβαίναμε ότι αυτόν το πράγμα ρε, μου, είναι, είναι μάταιο, είναι, είναι μέθη, είναι ύπνο, είναι θάνατο, είναι αρρώστια. Το καταλαβαίναμε. Το καταλάβαμε όταν ξυπνήσαμε. Όσοι ξύπνησαν. Το καταλάβαμε και στράφηκαμε και είδαμε πίσω. Μα λέμε μα τι, πώς έγινε το πώς σκεφτόμουν κατά αυτόν των τρόπων. Και ακόμα οι οι ιδιωτικέ είναι ένα στοιχείο που κάνουν την καρδιά του ανθρώπου βαριά. Γιατί. Γιατί ξέρετε ότι η καρδιά μας είναι πλασμένοι έτσι, ώστε στο κέντρο του είναι μας να είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέει ο Θεός, ιέ μου δώσ' μη καρδία, καρδίαν, παιδί μου δώσ' μου την καρδιά σου». Ή ο Κύριος λέει στην Καινή Διαθήκη, «Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Μακάρι άνθρωποι οι οποίοι καθαρίσαν την καρδιά τους, γιατί θα δουν τον Θεόν. Πώς? Μέσα στην καθαρή καρδιά τους θα δουν τον Θεόν ο Θεός, ο θρόνος του Θεού, ας το πω έτσι, μες, το, μες τον άνθρωπο, ο Θεός εμφανίζεται στην καρδία του ανθρώπου. Εκεί είναι ο θρόνος του Θεού, Εκεί είναι ο τόπος που εμφανίζεται ο Θεός. Αλλά εκεί, για να εμφανιστεί ο Θεός, για να μπορέσει, δηλαδή, η καρδιά να αισθανθεί τον Θεό και να δει τον Θεό, πρέπει να καθαρίσει. Και καθαρίζει από τις αρχικές αμαρτίες, καθαρίζει από την ασωτεία, καθαρίζει από τη μέθη, την θολούραν όλοι που μα πιάνει όταν μα πιάνουν τα πάθη μα, είτε θυμός λέγεται, είτε ε, σαρκικέ αμαρτίε λέγονται, είτε μέρημνε. Και γιατί, διότι ακριβώ παταλούμε την καρδιά μα σε όλα αυτά τα πράγματα τα καθημερινά. Θα μπει κανείς ότι εντάξει μα. δεν θα μεριμνούμε. Εδώ ο Apostolo Παύλο ομιλεί για τη μέρημνα πασών των εκκλησιών. Ήταν ένα άνθρωπο που εμεριμνούσε για όλες τις εκκλησίες. Και εμείς κάθε μέρα έχουμε μέριμνες, πολλές, πολλές μέριμνες. Το, το, το μυαλό μας είναι χειμάτο μέριμνες. Ακούμε του κόσμου τα πράγματα. Μήπως η αμεριμνία που λένε οι πατέρες, εννοούν, ας πούμε, μια βουδιστική έτσι, αντιμετώπιση της ζωής, μια αναπραξία. Κάθομαι και δεν έχω τίποτα. Ίσως στην αρχή να βοηθά αυτό. Αλλά η αμεριμνία και η απάθεια δεν σημαίνει αυτό το Ινδουιστικό, το Βουδιστικό ότι δεν έχω, ζω σε μια έτσι, ας πούμε, ε, απόσταση από αυτά τα πράγματα. Όχι. Μπορεί να έχω τις μέρινες του κόσμου όλου μπορεί να, να, να πάσχω με τον κόσμο όλο να πάσχω πραγματικά με τον κόσμο όλο όπως λέει ο Παύλος τι ασθενή και ο Κασθενό» λέει ο Παύλος «Ποιος είναι άρρωστες και εγώ δεν είμαι άρρωστος» «Ποιος είναι αυτός που σκανδαλίζεται και εγώ δεν μετέχω σκανδαλισμό του» διότι αυτός έκλεγε με τα κλαιόντο και έχερε με τα χαιρόντο δηλαδή συνέπασχε με τον κόσμο όλο Ό, όλα τα, το πάθη, τα πάθη του κόσμου τα δικά του πάθη μήπως δεν είχε ένα πάθια αλλήμον αυτός ήταν όντως απαθής αλλά όταν μιλούμε για απάθεια εννοούμε δεν εμετείχε σε πάθη αμαρτίας, ήταν εκτός των παθών της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει για μας απάθεια, έξω από τα πάθη της αμαρτίας. Αλλά ταυτόχρονα ζούσαν και το μέγιστο πάθος, το πάθος της αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Η αμεριμνία λοιπόν δεν είναι το να μην μας τίποτα. Να πούμε ότι κοίταξε, εγώ θέλω έχω αμεριμνία, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό δεν είναι αμεριμνία, αυτό είναι αισθησία. Τον είναι, ξέρω εγώ, αδιαφορία. Άλλον η αδιαφορία, άλλον η αμεριμνία των πατέρων. Η αμεριμνία των πατέρων μπορεί να έχει χίλιες μέριμνες, εκατομμύρια μέριμνες, αλλά όμως το κέντρο της καρδιάς σου είναι δοσμένο στον Χριστό. Και τα υπόλοιπα τα κάνεις διαμέσου αυτού του πράγματος. Δηλαδή, Όλα γίνονται με κέντρο των, των Χριστών, την αγάπη του Θεού. Με κέντρο των Θεών. Μπορεί να κάνεις χίλια πράγματα και να μην βλάπτεσαι. Γιατί ως κέντρο της ζωής σου και το, την καρδιά σου την έχει δώσει των Θεών. Όπως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρωτευμένος Αγαπά μια κοπέλα. Ένας άντρας αγαπά μια κοπέλα. Μια κοπέλα αγαπά έναν άντρα. Δουλεύει κανονικά, κινείται, Κυκλοφορεί μέσα σε χίλια πρόσωπα, αλλά, αλλά η καρδιά της, όμως, είναι δοσμένη στον, σε αυτόν που, που αγαπά. Δεν κλέβει την καρδιά της κανένας άλλος. Και ο άντρας σκέφτεται την γυναίκα του, α πούμε. Μπορεί να έχει χίλια-δυο μέρημνες, αλλά η καρδιά του είναι στο σπίτι του. Στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στην οικογένειά του. Το ίδιο πράγμα και ο άνθρωπος του Θεού. Κινείται παντού, μεριμνά για όλα. Μπορεί να μην έχει χρόνο, να ας πούμε, ελάχιστον κάνει για τον εαυτόν του. Οι πάντες και τα πάντα είναι μέσα του. Πλην όμως, το κέντρο της υπάρξης είναι ο Θεός. Είναι, εκεί είναι που δίδει βάση, είναι, εκεί είναι που δίδει προτεραιότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, κάθε πράγμα, κάθε μέρημνα, κάθε κίνηση, στην οποία στοχεύει στο να, να αφαιρέσει τον άνθρωπον, ή να αφαιρέσει τον Θεό μάλλον από την καρδιά του ανθρώπου αυτό είναι αμαρτία εκεί στοχεύει αμαρτία και ο πλούτος, η φιλαργυρία γίνεται αμαρτία όταν ο άνθρωπος στηρίξει τις ελπίδες του πάνω στον πλούτον του όταν πει κοίταξε είμαι εντάξει, έχω τα χρήματα μου έχω την περιουσία μου η εντάξει ξεχνιάω ότι η μέρημνα μας η ελπίδα μας πρέπει να είναι στον Θεό. Εντάξει, το άλλο χρειάζεται. Και τα χρήματα χρειάζονται. Και το σπίτι μας χρειάζεται. Και όλα χρειάζονται. Αλλά η καρδιά μας πρέπει να είναι δοσμένη απόλυτα στον Θεό. Ακόμα και το πιο ευγενές πράγμα, ακόμα και τα παιδιά μας, και ακόμα και ο σύζυγός μας ακόμα το πιο ευγενές το πιο πολύτιμο που έχουμε όταν πάει να να, να βγάλει τον Χριστό από το κέντρο της καρδιάς τότε υπάρχει πνευματικό πρόβλημα γι' αυτό είναι, είπεν ο ίδιος ο Χριστός εκείνα τα σκληρά λόγια που είπεν ότι όποιος θέλει να έρθει να με ακολουθήσει και δεν απαρνείται πατέρα, μητέρα, αδελφούς αδελφά, τέκνα ε, χωράφια, ικιες, αγρούς, χτήματα ούτε μου είναι μαθητής και νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα ισχύει για τους μοναχούς που τα αρνούνται όλα δεν είναι για τους μοναχούς, είναι για όλους τα λόγια του Χριστού και τι σημαίνει, να αρνηθείς τα παιδιά σου όχι βέβαια αλλά σημαίνει ότι θα έχεις σαν κέντρο τη ύπαρξέω σου των Θεών και τα υπόλοιπα θα έρχονται διαμέσου του Θεού και ξέρετε τι λέει ακόμα με έναν πιο φοβερό λόγο ο Χριστός που πώς να πούμε, το λέει το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να τον κρύψουμε όποιος λέει λέει ο Χριστός ότι όποιος θέλει να έρθει να με ακολουθήσει και δεν μισεί τον πατέρα του, τη μάνα του τον, τα, τα πάντα, έτει και την εαυτού ψυχή φοβερό φοβερή κουβέντα αυτή <coughs> αυτός ο οποίος μίλησε περί αγάπης να χρησιμοποιεί τη λέξη μίσος αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό μας διδάσκει ο Χριστός να μισούμε την πατέρα μας, τη μάνα μας τα παιδιά μας, τον εαυτό μας είναι δυνατό να μας πει ο Χριστός αυτή την κουβέντα άρα αυτό είναι που λέει στο Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό θέλει να δείξει ο Χριστός εδώ ότι πώς να πούμε αυτή η αγάπη μας προς το Θεό έχει τέτοια ένταση τέτοια δύναμη και τέτοια, ας πούμε, ταχύτητα που την να μας ξεκολάμε τόση δύναμη από τα υπόλοιπα άλλα που σαν να φαίνεται σαν μίσος. Ενώ δεν είναι βέβαια μίσος, αλλήμωνο. Ούτε μπορούμε να, να δώσουμε στον Θεό, στον Χριστό, ότι μισούμε τους γονείς μας, μη γέννητο. Αλλά προκειμένου περί της αγάπης του Θεού, έχει τέτοια εντασυνηθή αγάπη που φαίνεται ότι σαν να μας ξεκολλά από όλα τα υπόλοιπα και μας κινεί με τέτοια ταχύτητα που φαίνεται σαν να μας είναι τόσο πίσω αυτά τα πράγματα, σαν, σαν ένα μίσος τρόποντινά, το οποίο χρησιμοποιούμε για να ξεκολλήσουμε, κυρίως από την αμαρτία. Τα πάθη και η αμαρτία είναι που θολώνουν και δυσκολεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Όχι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πράγματα, είναι αντικείμενα. Ό,τι έχουμε μπροστά μας είναι αντικείμενο. Για αν η καρδιά σου στο αντικείμενο σημαίνει σε, σε έκλεψε σε έκλεψε αυτό το πράγμα. Ο, ο αείμνηστος γέροντας, ο Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι πρέπει ο άνθρωπος να μοιάζει σαν κάποιο που μπήκε σε ένα μικρό δωμάτιο το οποίο είναι φρεσκοβαμένο και όταν μπούμε σε ένα μικρό δωμάτιο Προσέχουμε τα μανίκια μας, τα ρούχα μας, να μην κίξουμε οπότε, γιατί όπου κίξουμε, λερώνο, λερωνόμαστε. Και προσέχουμε να μην κίξουμε πουθενά. Να περάσουμε μέσα από το δωμάτιο, αλλά μην κίξουμε ούτε πάσους τοίχου, ούτε πάσες πόρτες, γιατί θα μας γύσει η πογιά, τι θα μας λερώσει η πογιά. Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, έλεγε ο γέροντας. Να διέρχεται διαμέσου όλων των πραγμάτων, αλλά να προσέχει, να μην του κλέψει την καρδιά του τίποτα. Ζούμε με στον κόσμο, εργαζόμαστε, πληρωνόμαστε, έχουμε το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, έχουμε τα όνειρά μας, έχουμε τα πάντα, πρέπει να τα κάνουμε, είναι αναγκαία, δεν μπορούμε χωρίς αυτά, είναι αναγκαία. Αλλά να προσέξουμε να μην εχμαλωτήσουν η καρδιά μας αυτά τα πράγματα, να μην μας κλέψουν, να μην μας ανκίξουν, να διεχόμαστε διαμέσω αυτό χωρίς να εχμαλωτιζόμαστε, να τα χρησιμοποιούμε... Όχι να μας χρησιμοποιούν... Να είμαστε κύριοι αυτών... Όχι δούλοι των παθών και των πραγμάτων. Αν είναι έτσι... Τότε πραγματικά... Μπορούμε να πούμε ότι... Χειριζόμαστε άνετα και ελεύθερα... Τα, της, τα, τα βιωτικά πράγματα. Και οι μέριμνες, Ξέρετε... Μια ρόσκα της εποχής μας... Είναι αυτές οι μέριμνες. Η, η πολυμερημνία... Και η πολυμερήμνη αυτή γίνεται κακό όταν δεν έχει βάση την, την πρόνοια του Θεού. Όταν πάμε να, να τα λύσουμε όλα μόνοι μας, τα προβλέψουμε όλα μόνοι μας, Εντάξει, κάμε ό,τι μπορείς, κάμε ό,τι μπορεί. Αλλά έχει, ένα, μια ασφαλείας, από, από της μέρημνας, έχει μια αναπόσταση ασφαλεία από αυτόν τον όγκο της μέρημνα. Έχει μια αναπόσταση ασφαλεία να μην σε συθλίψει. Είναι σαν ένα βουνό το οποίο πέφτει πάνω σου. Αλλά ο έξυπνο πνευματικό άνθρωπο είναι αυτό που σε αυτόν τον όγκο τη μέρημνα, τη ευθύνη, των πραγμάτων έχει ένα κενό που δεν το αφήνει να κήξει πάνω σου. Και αυτόν τον κενό είναι η πρόνοια του Θεού. Α την πρόνοια του Θεού, έλεγε πάλι. Σα λέω από του γέροντε, έλεγε ο γέροντα, Πού είναι ο Θεό όταν εμεί πηγαίναμε α πούμε και λέμε γέροντα έτσι έτσι έτσι έτσι, έτσι χιλιά πράγματα και νομίζα ότι όλα θα διναχτούσε στον αέρα και λέγει καλά όλα αυτά τα πράγματα που λες είναι έτσι όπω τα λες πράγματι είναι όπως τα περιγράφεις ο Θεός που είναι που είναι η μέρη του Θεού για μας θα αφήσει ο Θεός έτσι θα μας εγκαταλείψει ο Θεός δεν έχει ο Θεός μέρη για μας οπότε αν βλέπεις αυτός ο λόγος σαν μια δύναμη σπρώχνει τα πράγματα πίσω και λες τάξη. Έχω προβλήματα, έχω δυσκολίες, έχω θλίψεις, έχω αγωνίες, έχω όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Θεός που είναι. Εμέσως έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου μια ειρήνη. Αφού ο Θεός είναι παρό, τότε τα πάντα έχουν μια ανάνεση. Τότε παίρνω μια αναπνοή. Τότε βγάζω από την καρδιά μου την, το πάθος της μέριμνας. Και ελευθερώνομαι. Όμως, να ξέρετε ότι ο λόγος του Χριστού είναι πολύ σημαντικό. Και όταν είμαι προσέχετε, προσέχετε, λέει ο Χριστό, μήπω ποτέ η μόνη καρδία. Προσέχετε πάρα πολύ να μην βαρύνουν οι καρδιά σα. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίο έχει το αίτιο μπροστά του. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός <και>, και όταν μιλά για μέριμνες, για ειδονές, για πλούτον, για κρεπάλι, σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, πώς να πούμε, όπως κάποιος που πάει να, να χειριστεί ξέρω εγώ κάρβουνα, φοράει γάντια, φοράει ξέρω εγώ στολές, πυροσβέστες, είναι αναγκασμένοι να μπουν στη φωτιά, αλλά λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα. δεν πάρα να μπει έτσι μέσα. Φοράει δικές τολέ από αμύαντους, από ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα, να μην καεί. Ωραία. Έφεραν η ζωή, ο Θεός, η πρόνοια, τέλος πάντων, έχεις να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα. Με ανθρώπους, με μέρημνες, με χρήματα, με πλούτο, με δόξα, με, χίλια δύο. Όλα αυτά τα οποία έχεις μπορεί να γίνουν μεγάλη ευλογία για σένα. Πρόσεχε όμως εσύ όταν τα χειρίζεσαι. Να φοράς τα γάντια σου. Μην τα πιάνεις με, με γυμναχέρια. Θα καείς. Να, να προσέξεις να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα. Να προσέξεις να μην καείς. Πρόσεχε πάρα πολύ. Αυτό ο λόγος του Κυρίου είναι σοβαρός. Προσέχετε, Λέει ο Χριστος προσέχεται πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος να φλεγείς. Υπάρχει κίνδυνος να καείς. Εάν δεν προσέξεις. Εάν προσέξεις κάνεις πολλή σπούδια πράγματα. Εάν δεν προσέξεις όμως καταστρέφεσαι. Είναι, αυτά είναι που βαρύνουν την καρδιά του ανθρώπου. Και το αντίθετο είναι βέβαια η προσοχή είναι να μην γκίξεις να, να μην σε βουλιάξουν αυτά τα πράγματα αλλά και όταν βλέπουμε την καρδιά μας βαριά τότε να ξέρετε ότι αυτό που είναι άμεση θεραπεία είναι η σωστή εξομολόγηση όταν ο άνθρωπος εξομολογείται καθαρά και λέει πράγματι κοίταξε είναι γεγονός ότι ε, κατέχομαι από αυτόν τον πάθος της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας της κακίας γιατί τη κακία βαραίνει η καρδιά μας όταν, όταν δεν ανοίγει η καρδιά να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο ε, όταν εξομολογούμαστε καθαρά και η εξομολόγηση καθαρή δεν είναι μόνο ότι λέω τα πράγματα όπως έχουν δηλαδή λέω ξέρεις κατέχομαι από αυτά τα πάθη είναι και, και από την πλευρά του πνευματικού πατρός όταν εξομολογήσε καθαρά τότε σημαίνει ότι και ο πνευματικός λαμβάνει το θάρρος και το δικαίωμα από σένα ας σου μιλήσει καθαρά γιατί πολλές φορές και ο πνευματικός μιλά, πούμε, μέχρι εκεί που αντέχεις. Δεν μπορεί να σου πει παραπάνω. Δεν μπορεί να σου πει διότι βλέπει ότι δεν σηκώνει, ας πούμε. Οπότε σου λέει, ε, μέχρι εκεί που μπορείς, να, να, μην, να, μην, να μην σε διαλύσει, ας πούμε. Ξέρω εγώ, πρέπει να γίνει μια χείριση, αλλά το μαχαίρι θα μπει μέχρι εκεί που, που μπορείς. Δεν έχει την δύναμη να, να κάνει βαθιά ντομή. Αν όμω εσύ με την καθαρή εξομολόγηση ανοίξει και δώσει το δικαίωμα, δώσει αυτήν τη, την ελευθερία στην χάρη του Αγίου Πνεύματο να επέμβει, τότε ο Θεό πραγματικά θα κάνει το μη μεγάλη και θα θεραπεύσει ει την πνευματική ασθένεια αυτή. Το να, γι' αυτό λένε οι σου να πάνε να εξομολογηθείς. Η εξομολόγηση δεν λέω για τα προβλήματα που έχουμε, που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε τα προβλήματά μα αλλά η εξομολόγηση μας είναι, γίνεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου, είναι μυστήριο. Και σας ομολογώ κι εγώ και ω εξομολογούμενος που εξομολογούν μου, αλλά και ω πνευματικός που ακούω τις εξομολογήσεις άλλων ανθρώπων, ότι ενεργεί αυτή η χάρη στο Άγιο Αλλά ενεργεί πότε. Όταν και δύο έχουν σωστή στάση. Όταν έρχεται ο άνθρωπος σε ένα πνεύμα προσευχή και ομολογεί την αμαστία του και λέει κοίταξε έτσι έχουν τα πράγματα και περιμένει να λάβει την απάντηση από τον πνευματικό και ο πνευματικός προσεύχεται χωρίς τις δικές του προκαταλήψεις και περιμένει να λάβει και αυτός στην καρδία του την απάντηση μέχρι του Θεού και πράγματι ο Θεός απαντά ή ξέρετε ο Θεός δεν απαντά υπάρχει περιπτώσεις που βλέπεις ότι δεν υπάρχει λόγος δεν γεννάται λόγος μέσα στην καρδία του πνευματικού για αυτόν το θέμα. Και άλλες φορές που υπάρχει λόγος και υπάρχει λόγος έντονος και βλέπεις ότι πρέπει να το πει, δεν μπορεί να μην το πει. Υπάρχει λόγος ο οποίος γεννάται μέσα στην καρδία του πνευματικού, λόγω όχι της αρετής του πνευματικού τόσο, όσων της πίστεως και της προσευχής αυτού περωτάς. Οπότε στην εξομολόγηση πάμε εκθέτουμε την κατάστασή μας μέσα σε ένα πνεύμα προσευχής και αναμένουμε πάλι το λόγο του πνευματικού πατέρα ο οποίος λειτουργεί ως γιατρός σε μας Λειτουργεί ως γιατρός. Και ένας γιατρός δεν εγκασάπης. Ένας γιατρός ξέρει να κόψει, να ράψει, να, να θεραπεύσει, να, να κάνει σωστή δουλειά. Δεν λειτουργεί Άλλο πράγμα είναι χειρουργός, άλλο πράγμα είναι Άλλος που σκόβει ο κασάπης, άλλος που σκόβει ο χειρουργός. Έχει διαφορά τον από το άλλο. Αυτή λοιπόν η βαρικαρδία, τη βαριά καρδιά, θεραπεύεται κυρίως με την εξομολόγηση. Αλλά και με άλλα πράγματα. Εντοπίζει κανείς πού είναι το πάθο του. Και λέει εγώ έχω πάθος ας πούμε με το φαγητό. Αρχίζει να προσέχει, να αγωνίζεται, να κόβει αυτά τα οποία, ε, λειτουργούν φιλίδωνα μέσα του. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν, κοίταξε, εγώ θέλω να φάω να μπορώ να στέκω στα πόδια μου, να, να συντηρηθώ. Εντάξει, είτε είναι αυτό, είτε το άλλο, το τρόγο ευχαριστώντας τον Θεό. Αν αρχίσουμε να τα σκαλίζομαι, να τα διαλέγουμε, να τα ανεκατόνουμε, να διαλέγουμε τα ωραία, τα, τα ειδήνοντα τα οποία λένε οι Πατές και τα, τα που μας ευχαριστούν, Τότε εκείνο είναι πάθο. Ε, εμά ο γέροντά μα είχε μερικέ ιδιωτικέ ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να εχθεί ποτέ να μα δει στο τραπέζι να, να σκαλίζομαι το φαγητό μα. Μπορούσε να γίνει θέμα ολόκληρο, να σε πετάξει η την τράπεζα ή να πάει να βάλει φαγητό και να διαλέγει. Βάλει το κουτάλι μέσα, πάρε και ό,τι βγει. Το να διαλέγει και το να σκαλίζει και το να ξεχωρίζει και το να στραγγίζει και το να κάνει. Αυτό ότι και είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα δείγμα του χαρακτήρα μα. Όπω κάνει το φαγητό σου, θα κάνει και στη δουλειά σου, θα κάνει και με τη γυναίκα σου, θα κάνει με τα παιδιά σου και θα είσαι ιδιόρθιμο και έτσι. Ενώ ο άνθρωπο, ο οποίος είναι α πούμε, εντάξει, κάνει το φαγητό του, το παίρνει, ντόξα το θεό, το τρώει ευχαριστημένο, καλά. Εκείνη κοινά όλα τα πράγματα, ας πούμε, τα αυτά δεν είναι δείγματα πνευματικού ανθρώπου. Και το, να, να σκαλίζει, και το διαλέγεις, να το διαλέγει, να το και να το ράβει και να το φτιάζει, σημαίνει έτσι είσαι και αλλού. Έτσι ιδιότροπο, ιδιόρυθμο, παράξενο. Ε, Πώ να πούμε, θέλει το δικό σου, α πούμε. Ε, Δύσκολο άνθρωπο. Φαίνεται από το, από το φαγητό. Και θυμούμαι ο Γιώργο δεν κρατούσε, όταν ερχόσταν παιδιά να γίνουν μοναχοί και του έβλεπε να, να σκαλίζουν, του έδιωχνε. διώξετε το. Δεν κάμνι αυτό. Γιατί, δεν το βλέπει. πει να βάλει φαγητό, τη κάλυζε μια ώρα την πιατέλα να διαλέξει. Δεν έβαλε απλά το κουτάλι του να πάρει φαγητό μέσα. Έβαλε το φαγητό του και το ξάνιζε. Το ξάνιζε εδώ Τι το ξανίζει, παιδί μου, λέγε ο Τι το ξανίζει το φαϊ σου. Φάτο και πε δώξα σου η Θεό. Πει στιγμή το ξανίζει, σημαίνει έτσι τύπος κι αλλού. Άρα είναι Πρέπει να δουλέψει αυτό το πράγμα. Και έτσι ήταν πράγμα. Και ξέρω πολλούς και μοναχού και μη μοναχού που τους βλέπω ότι εγώ. Αφού μα ξανίζουν έτσι ξανίζουν όλα τους. Και στα ρούχα τους, στα παπούτσια τους, στα μαλλιά τους, και στα κελιά τους και στα οι γνώμες τους και σε αυτά είναι ιδιότροποι άνθρωποι. Ιδιότροποι άνθρωποι παντού. Και να παντρεύονταν θα ήταν ιδιότροποι και σπίτι του. Μια φορά μάλιστα έχει φτάσει ήρθαν κάποια παιδάκια στη σκηνή. Ο Γιέροντας χάρηκε, παιδάκια μικρά, κάτσαμε να φάμε, δεν τρώγαμε το φαγητό. Γιατί παιδάκια δεν τρώγαμε το φαγητό μας. Δεν αρέσει. Καλά. Να σας κάνουμε αυγά. Να φάτε αυγά, τηγανιτά. Δεν μας αρέσουν Καλά. Σας κάνουμε πατάτες, κανείτε να φάτε. Δεν μας αρέσει. Ωραία, αύριο θα πάτε σπίτι σας. Τέλειωσε. Τους έδιωξε όλους. Δεν γίνεται. Ξέρετε, θα σας πω, μας φαίνεται κανένα φορά, αλλά ο άνθρωπος φαίνεται από τα μικρά, εξώνυχος των λαιόντων έλεγαν και αρχή, από αυτά τα μικρά πράγματα, φαίνεται ο άνθρωπος ο εύκολος και ο δύσκολος από το φαγητόν του. Από, το, από την ιδιοτροπία του εκείνη. Έτσι, φαίνεται ο εύκολος και ο δύσκολος άνθρωπος. Φαίνεται ο άνθρωπος, ο άνετος, που όπου πάει είναι κάτσι άνετα και θα περάσει άνετα. Και ο που να κάνει ιδιοτροπίε του και να πάει και να πει τα άλλα του και ναι, αλλά, αλλά και, και να τους βρίσκει στην άκρα του και θα ευχαρισκεύεται με τίποτε και όλα θα έχουν ένα, ένα ελάττωμα και όλα θα έχουν μια δυσκολία. Σκοτώνεσαι κάμνης, ας πούμε, έναν έργο, ξέρω εγώ, αυτό, του το δείχνεις, σ' άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι, και βρίσκει μια τρύπα μια ναι, ναι, αλλά και έχει και μια τρύπα. Ρε παιδί μου, σκοτώθηκα τόσο κόπο να κάνω το πράγμα σε ευχαριστήσω. Την τρύπα βλέπετε να πεις. Και βλέπει κανείς και λες, μα, εγώ το παρατηρώ με το πρωί στη τη νύχτα, το νύχτα δεν την είδα. Αυτός κατευθείαν το μάντου εκεί. Ρε παιδί μου, πώς, πώς πει το μάντου σου εκεί ρε παιδί μου. Είναι, είναι φοβερό πράγμα, το βλέπω τώρα και στη Μητρόπολη. Δηλαδή, σκοτωνόμαστε να οργανώσουμε ένα πράγμα, μια εκδρομή. Μπορεί να, να χρειαστεί πούμε, να, να σκεφτόμαστε μια εβδομάδα έξοδα, χρήματα, πράγματα, χιλίτα δύο πράγματα. Και λέει, α, δόξα ο Θεός, είναι ωραία, να λειτουργήσει καλά. Έχει άνθρωπος που λένε μπράβο, Πάτωρο, ωραία, ρόξα, είναι καλό. Έχει ένα άλλο, σοφίζεται, μια, ξέρω εγώ, ένα της χιλής μια υποψή ότι ναι, αλλά πιθανόν να συμβεί αυτό. Πού πήγαινε το μυαλό του εκεί πέρα αυτόν τον άνθρωπο, Πώ το σκέφτηκε αυτόν τον πράγμα, Πώ δούλεψε έτσι το μυαλό του. Δύσκολε, δυσκολίε. Από, από, από τη μίγα να βγάλει ξύγκη, Πολύ παρήμια. Από, από τη μίγα να βγάλει ξύγκη. Ε, αυτά τα πράγματα να ξέρετε ότι έχει αντίκτυπο και στην πνευματική μα ζωή. Ο τέτοιο άνθρωπο και πνευματικά δεν προκόβει. Λέει και ο Χριστό, Εάν τα ατύγια δεν μπορείτε να, να κουμαντάρετε, Τα ουράνια θα τα οικονομήσετε. Εάν τα απλά πράγματα, α πούμε, δεν μπορεί να, να επικοινωνήσει με αυτού που είναι γύρω σου, θα επικοινωνήσει, παιδί μου, με, με το Θεό και με τον εαυτό σου. Άρχισε από αυτά τα απλά. Από αυτόν το τον απλό, τον να κόψει το θέλημά σου. Η υπακούη αρχίζει από αυτά τα απλά πράγματα. Τον λέει ο Θεό των τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι για να σε βοηθήσει να τιμήσει μετά και τον άλλο και τον άλλο και να τιμάσει τον Θεό μετά. Άμα εσύ το απλό, μετά θα πας και πιο πάνω και πιο, και πιο πάνω και θα τιμάσει τα πάντα ύστερα. Έχει μεγάλη σημασία στον άνθρωπο να προσέχει, να προσέχει όλες αυτά τα πράγματα τα οποία ας πούμε μπαίνουν έτσι και δηλετηριάζουν την, την καρδιά μας, την ψυχή μας. Πάντως να ξέρετε σας ομολογώ ότι οι γέροντες, οι σύγχρονοι που γνώρισα σχεδόν όλους τους σύγχρονους γέροντες ήταν πολύ προσεκτικοί άνθρωποι. Πολύ προσεκτικοί άνθρωποι. Χωρί άγχο, αλλά ήταν προσεκτικοί άνθρωποι και έβλεπε κανεί αυτή την άνεση. Να πα σε έναν χώρο να σου δώσουν, α πούμε, θυμάμαι μια φορά τον Γέροντα μα που έκανε ολόκληρη, ολόκληρη σύναξη, γιατί πήγαμε κάπου και πή, ήρθαν να μα κεράσουν και κέρασαν, α πούμε, και ο, ο μοναχό του είπε κάτω από το κεφάλι του έτσι, α πούμε, ότι δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν του είπε ευχαριστώ, δεν θέλω, α πούμε. Τόσο πολύ άσχημο του φάνηκε τον Γέροντα. Ανήκει ο νησί των το, το μοναχών του το πράγμα. Ανήκει, άσχημο πράγμα. Γιατί δεν λε ο ευχαριστώ, σε, σου προσφέρει. Σου κάτω σου το χρωστά, σου προσφέρει α πούμε. Δεν του λες εντάξει δεν θέλω. Επέστο έναν ευχαριστώ, ευχαριστώ δεν θέλω. Με ένα χαμόγελο. Δηλαδή, ο άλλο τι σου, σου χρωστά, δεν κάνει που σου προσφέρει, δεν κάνει που σε φιλοξενεί δηλαδή. Του κάνει και μούτρα α πούμε πάνω, του κάνει και. Δηλαδή του δείχνει αυτήν σου. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Οι πνευματικοί άνθρωποι ήταν λεπτοί άνθρωποι. Μπορεί να τα ανασκητές, αρημίδες, μέσα στα βουνά και να δείτε λεπτότητα, όχι επίπλα στις γαλλικέ λεπτότητες που πάμε να τι μιμηθούμε και γινόμαστε γελίοι στο τέλος. Όπως και εγώ τα, από, από τον Άγια Νόρος πήγε, βρέθηκα σε ένα σπίτι και μας έβαλαν ψάρι. Και μια κυρία, νοστή μου κυρία, πήγε να μην δάξει τρώνε το ψάρι με το μαχαιροπύ ναι, ευκαιρία ήταν, είμαστε σε πολύ αιτησικείο περιβάλλον. Δες να σε μάθω εγώ, γιατί τώρα είσαι εδώ στην πόλη, να, να ξέρεις, ας πούμε, το, το ψωμί σου. Να το... Τι είπα, δείξε μου, να δούμε πώς το τρώμε. Λέω, το πιάνεις έτσι, ας πούμε, το κάνεις έτσι, πάει να το απαντήσει κατά οικονομία Θεού, επετάχνει το ψάρι να πάνω Λέω, πράγματι, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Πώ θα το... Έφυγε από το πιάτο και στην πάνω τη. <laughs> αυτό το άραμα είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να πάρα πολύ καιρό τώρα. <laughs> <Άφυγεσμάς>, <laughs> μας μα, παιδιά μου, να τρώμε όπως ξέρουμε. Και δεν λέει να εκεί η ευγένεια του ανθρώπου. Δεν λέει να η ευγένεια. Η ευγένεια είναι κάτι το οποίο πηγάζει και είναι εσωτερική κατάσταση. Είναι εσωτερική κατάσταση. Δεν είναι επίπλαστη. Το επίπλαστο και το εξεζητημένο είναι κουραστικό. Είναι Ψεύτικο, σαν το ψεύτικο το λουλούδι, το πλαστικό να πούμε. Η, η Ευγένεια των Αγίων ήταν φυσική. Ξέρετε ότι στα ασκητικά βιβλία, το Βαϊσακ, το βιβλίο, που είναι από τα πιο ασκητικά βιβλία της Εκκλησίας, και όχι απλώς ασκητικό, είναι θεωρητικό βιβλίο. Ομιλεί περί, περί θεωριών, περί θεωρίας συσχαστής. Μέσα στη Μεσοποταμία, που ήταν εκεί μέσα ο Βαϊσακ, έκτος αιώνας. Έχτως αιώνας μέσα στην έρημο της Μεσοπο Μεσοποταμίας ένας άνθρωπος ο οποίος εξεχνούσε να φάει και γυρνούσαν οι μέρες και οι νύχτες και ήταν σε τέτοια θεωρία και όμως γράφει μέσα, όταν γράφει αρχίζει λόγος πρώτος περί αποταγής του κόσμου, λόγος δεύτερος ο έβδομος λόγος λέει περί και καταστάσεω αρχαρίων τον αντιεβάζει κανείς αυτόν τον λόγο του Αβάησακ, τον έβδομο λόγο είναι φοβερό πράγμα. Λέει, πρόσεξε λέει, όταν θε να φτύσει, να μην φτύσει μπροστά στον άλλον. Ή όταν σου έρχεται να δείξει, να, να στρέψει το πρόσωπό σου αλλού, να σκεπάσει το στόμα σου και να δείξει. Και να μην χάσει την μουργιά σου μπροστά στον άλλον, να καλύψει το στόμα σου. Και άμα γελά, να μην ανοίγει το στόμα σου ολόκληρο και σε απέδευτο, αλλά να γελά με έναν τρόπο, α πούμε, ξέρω εγώ, περιγράφονται. Ακόμα, λέει και με ποιον τρόπο πηγαίνει ο άνθρωπο στην τουαλέτα. Και όταν λέει, θα ανάγκη να πα. Να, να, στην τουαλέτα να σου το λέμε με έναν τρόπο εκεί έτσι ωραίο, να ευλαβηθείς λύει, ακόμα και τον εαυτό σου και τον φύλακα σου άγγελο και, και με αυτόν τον τρόπο να ενεργήσεις στα τη φύσεως. Δηλαδή οι Άγιοι αυτοί οι μεγάλοι ασκητέ, οι Άγιοι οι οποίοι μιλούσαν περί, τον, περί της αρπαγής του νόση στον Παράδεισο μίλησαν και ε, ε, ε, κοίταξαν και αυτά τα απλά πράγματα όχι με τρόπο τυπικό, ψευτικό ε, κοσμικό αλλά για να δείξουν ότι ο άνθρωπος καλλιεργείται στο βάθος του είναι του και αρχίζει με αυτά τα πράγματα. Προσέχει από τα αίτια, προσέχει από τις κινήσεις του σώματός του, από τα λόγια του, από τις πράξεις του, από τα πάντα του. Κατά έναν άνθρωπο που σε ελευθερώνει, δεν σε σκλαβώνει μέσα του άγχος. Και σας ομολογώ και εγώ ότι πραγματικά όλοι οι Άγιοι σύγχρονοι που γνωρίσαμε ήταν άνθρωποι τέτοιου ήθους. Τέτοιου ήθους άνθρωποι Ευγενέστατοι άνθρωποι. Δεν πλήγωνα ποτέ κανέναν άνθρωπο. Ευγενέστατοι άνθρωποι. Ποιο του τα έμαθε, μέσα στα βουνά και μέσα στου ρήμου που ήταν ή το σχολείο που δεν τέλειωσαν το δημοτικό. Ο Γιώργο Παπασού έλεγε, έλεγε κάποιοι ότι τέλειωσε ρε παιδί μου το σχολείο στο το, το, το Πανεπιστήμιο. Αν άκουγα κι εγώ την μάνα μου και τέλειωναν το δημοτικό, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο, το δημοτικό δεν τέλειωσε. Κι όμω ήταν αυτό ο άνθρωπο που επήγασε από την καρδιά του μια τεράστια ευγένεια έχει μια αναρχοντιά, μια ευγένεια γιατί? γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και ευγενικής καταγωγής ο άνθρωπος και έτσι πρέπει να λειτουργεί ο άνθρωπος αλλά όμορφα, όχι επίπλαστα όμορφα η υγεία με, με υγιή τρόπο και υγιής ο άνθρωπος γίνεται όταν φύγει από, από τον χώρο των παθών και της αμαρτίας και έτσι για να πάμε στην αρχή Ακριβώς η καρδιά του ανθρώπου βγαίνει από τη βαρύτητα όταν ο άνθρωπος προσέχει. Αποφεύγει τα αίτια. Προσέχει όταν χρειάζεται να κάνει κάτι. Προσέχει τις κινήσεις του. αποκαλύπτει τον εαυτό τον προστάστο Και προπάντω όταν ...το μεγα... τη μεγάλη επιστήμη των δακρύων εγώ ρωτώ πολλές φορές σε εξομολόγηση νέα παιδιά, κλαίεις μα όχι να κλαίεις αν μάθει να κλαίεις τότε θα απελευθροίσεις από πολλά πράγματα να, όταν μάθεις να κλαίεις στην προσευχή σου τότε αυτή τα δάκρυα, αυτό το κλάμα θα σε ξεκουράσει θα σε καθαρίσει, θα σου λεπτύνει τους τρόπους σου θα σου λεπτείνει την καρδιά σου ώσπου είσαι σκληρός και δεν κλαίεις έχεις πρόβλημα Πρέπει να σπάσει την καρδιά σου. Ο Άγιο Χρυσόστρομο προσευχόταν και έλεγε: Κύριε, σύντριψό μου την καρδιά, την πεπορωμένη. Σπάς μου την καρδιά μου, τη σκληρή καρδιά μου. σπάστη. Είναι, είναι μεγάλη η υπόθεση να σπάσει η καρδιά του ανθρώπου. Να, να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου. Να απελευθερωθεί ο άνθρωπος. Να αποκτήσει αυτά τα, τα, τα, τα λεπτά αισθητήρια. Και τι λεπτέ αισθήσει που κινούνται εύκολα. Και μετά η χάρη του Θεού. Ευρίσκοντα την καρδιά του ανθρώπου, συντούν την ευαισθησία, την ωραία, την υγεία όχι την αρρωστημένη ευαισθησία, την υγεία ευαισθησία, τότε πραγματικά θυμάστε που λέει κάπου ότι οι καρδιές των Αγίων ήταν σαν κιθάρες τι οποίε έπαιζαν το πνεύμα του Άγιο. Βλέπει όταν παίζουν την κιθάρα αυτό που ξέρει, ο κιθαροδός εκείνο, χτυπάει τι και παράγει ωραίους ήχου. Ο άνθρωπο είναι σαν ένα μουσικό όργανο. Γιατί έτσι μα έπλασε ο Θεό. Αλλά ο μουσικός είναι ο Θεός. Και πρέπει να φτιαχτεί το όργανο, να φτιαχτούν οι χορδές, να γίνουν όλα τέλεια και μετά το Πνεύμα του άγιο θα, θα παίζει και θα αναμέλυψει ύμνους όπως λέμε για τους Ιεράρχες, τους Αγίους εκεί που ψάχνουμε ότι οι του Πνεύματος παρήγαγαν μέλος εναρμόνιων. Ένα εναρμόνιο μέλος το οποίο παρήχθη λόγω της παρουσίας του Θεού Στι καθαρέ καρδιές των Αγίων, ο Θεό τυπούσε με τι κορδέ, οι οποίε ήταν καθαρέ, ήταν στη θέση του, δεν είχαν παραφωνίε, ήταν όλα τέλεια. Ο άνθρωπο πραγματικά είναι έναν μουσικό όργανο. Μπορούμε να πούμε έτσι τον έμπλαξε Θεός, που όλα λειτουργούν μέσα του σε μια αρμονία. Όλα είναι αρμονικά. Η φύση, η δημιουργία, τα πάντα ο Θεό τα έκανε σε απόλυτη αρμονία, και ο άνθρωπο είναι έτσι και οφείλει να μάθει να βγει από τα πάθη, να βγει από την αμαρτία να απελευθερωθεί και να έρθει το Πνεύμα του Άγιο μέσα από την προσευχή μέσα από την μετάνοια, μέσα από την εξομολόγηση μέσα από τον αγώνα το πνευματικό και να βγαίνει από αυτόν τον άνθρωπο το μέλος των αρμόνιων του Αγίου Πνεύματος βοηθά λοιπόν σε αυτά τα πράγματα ως κάθαρσης αυτή η προσευχή η έμπονος προσευχή που ο άνθρωπος στρέφεται προ και εκφράζεται προς άνθρωπος Θεών δια των δακρύων, διαμέστου του πένθους. Αυτός ο άνθρωπος που έμαθε να προσεύχεται και να κλαίει, αυτός ο άνθρωπος έβαλε το κλειδί στην πόρτα. Θα ανοίξει την πόρτα, θα μπει μέσα. Τέλειωση. Αυτός ο άνθρωπος θα μπει στον χώρο των μυστηρίων του Θεού. Θα καταλάβει τι σημαίνει ενέργεια του Άγιου Πνεύματος. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά... Όταν η καρδιά βαριά είναι είναι η καρδία. Είναι ευεβαρημένη η καρδία τότε πώς θα εισταθεί, πώς θα κλάψει, πώς θα κινηθεί, πώς θα εισταθεί αυτές τις λεπτές κινήσεις του Άγιου Όταν ευαρύθει η καρδία μας μέσα στην κρεπάλι μέσα στην μέθη, μέσα στην ασωτία μέσα στις μέρημνες, μέσα στην φιλαργυρία, μέσα στην εμπάθεια γενικά του ανθρώπου. Δεν κινείται. Η καρδιά είναι κολλημένη εκεί, βλέπεις, δύσκολα, δύσκολοι είναι χώροι εκεί έχει ευαισθησία όπως να πονούμε, θες μην εδώ πονώ, εδώ πονεί το χέρι μου όπου θέλει να μου στο χέρι μου μην κίξεις γιατί πονά γιατί εκεί είναι άρρωστο και εκεί που είναι αρρώστη εκεί κοιτάζω να θεραπεύσουμε και στην ψυχή μας το ίδιο βλέπουμε, ξέρουμε ο καθένα μας ότι σε αυτό το σημείο έχω αδυναμία, θυμώνω όταν με παραθεωρήσουν γίνομαι έξω όταν με Καταργέμαι. Όταν ξέρω εγώ μου γκίξω την τσέπη μου, όπου, εκεί δύσκολο, δύσκολο πράγμα ας πούμε, να δώσω ελεημοσύνη, δύσκολο πράγμα να, να απελευθερωθώ. Όταν ας πούμε ξέρω εγώ οτιδήποτε, οπουδήποτε έχουμε αδυναμία, πούμε εκεί αισθανθούμε μια δυσκολία, εκεί χρειάζεται προσοχή. Ή όπως λέμε, εκεί που ανάβει το λαμπάκι, ο μπατής, το τον διακόπτη ανάβει το λαμπάκι. Για να ανάψει το λαμπάκι σημαίνει ότι έχεις αδυναμία. Πρέπει να Και τι εθήμωσες. Σε, σε περιφρόνεις ο άλλος. Και σε ταράχτηκες. Μα για να ταραχτείς σημαίνει ότι είσαι αδύνατος σε αυτό το σημείο. Σου είπε έναν λόγον άλλος και σε απάντησε σκληρά. Αδυναμία. Ε, χρειάστηκε κάποια στιγμή να στερηθείς κάτι. Και ένιχες την ελευθερία να το... Να το στερηθείς, να το αποχωριστείς. Σημαίνει ότι είσαι κολλημένος εκεί. Όπου, όπου, όπου δυσκολεύεσαι, σημαίνει ότι κάπου εγκύζει. Κάπου εγκύζει, κάπου Πρέπει να ξεκολλήσεις, να απελευθερωθείς. Να ελευθερωθεί η καρδιά σου. Να ελαφρύνει η καρδιά σου. Να μην είναι βαριά καρδιά. Να μην είμαστε βαρύ καρδιοι. Όπως λέει εδώ ο προφήτης Δαβίδ. Και εδώ νομίζω ότι τέλος είναι ο Πάντως να ξέρετε ότι η Εκκλησία σαν ιατρική, πνευματική ιατρική σκοπόν έχει να ελευθερώσει την καρδιά του ανθρώπου από όλα όσα την βαραίνουν. Και η αμαρτία αποτέλεσμα έχει να βαραίνει την καρδιά του ανθρώπου και να μην την αφήνει ελεύθερα προς τον Θεό. Αυτή είναι ο, ο, ο σκοπός της αμαρτίας και αυτό είναι ο σκοπός της Εκκλησίας ο ένας δουλώνει, ο άλλο ελευθερώνει. Ο ένας βαραίνει και ο άλλος το κάνει λαφιά για να μπορεί να ύπταται ο άνθρωπος. Να μπορεί να πετάει, να μπορεί να βγαίνει πάνω από τα παρόντα πράγματα. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί πάλι συν σε 15 μέρες. Θα κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως των αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωποι ενερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφιμάς το φω του προσώπου Σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως των απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου. Πρεσβείες της Παναχράντου Σου Μητρό και πάντως Σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατερων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησουν ημάς Θεό Κ